Έβδομο μάθημα. Η τραπεζαρία. Το δωμάτιο όπου τρώμε το λέμε τραπεζαρία. Στην τραπεζαρία προγευματίζουμε, γευματίζουμε και διπνάμε. Το τραπέζι είναι στρωμένο με ένα άσπρο τραπεζομάντιλο. Ο οικοδεσπότης κάθεται απέναντι από την οικοδεσπίνα. Δεξιά κάθεται ένας προσκεκλημένος. Ο καθένας έχει μπροστά του ένα πιάτο, ένα μαχαίρι, ένα πιρούνι, ένα κουτάλι, ένα ποτήρι του νερού, ένα ποτήρι του κρασιού, μία πετσέτα φαγητού και μία φέτα ψωμί. Πάνω στο τραπέζι υπάρχει αλάτι, πιπέρι, μουστάρδα, λάδι, Ξίδι, μια μπουκάλα κρασί και μια κανάτα νερό η φρουτιέρα που είναι πάνω στο μπουφέ έχει φρούτα σταφύλια, μήλα, αχλάδια πορτοκάλια και καρύδια αρχίζει το γεύμα πριν από το γεύμα, οι άντρε ήπιαν ένα ουζάκι και πήραν λίγους μεζέδες. Η κυρία του σπίτιου σερβίρει τη σούπα. Ύστερα θα φάνε ψάρι, κρέας, τύρι και φρούτα. Μετά το γεύμα πηγαίνουν όλοι στη σάλα, πίνουν καφέ και μιλούν για τα νέα της ημέρας. Κατά τις έντεκα ο ξένος ετοιμάζεται να φύγει. Ευχαριστεί τον οικοδεσπότη και την οικοδέσπινα για την ωραία βραδιά τους αποχαιρετά και φεύγει για το σπίτι του.